Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή ο Γέρον Εφρέμ ο φιλοθεήτης, ο συγγραφέας του βιβλίου «Ο Γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιότης» διηγείται για τα χρόνια για τον βίο και την πολιτεία του κοντά στον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή. Όταν ήμουν αρχάριος, Είχα έναν εγωισμό πάνω από το κεφάλι μου. Νόμιζα ότι κάτι ήμουν, επειδή σαν παιδί ζούσα ζωή προσεκτική και είχα μητέρα ασκήτρια. Ο κόσμος που δεν ξέρει να εκτιμά την πραγματική πνευματική κατάσταση έλεγε πάρα πολλά επενετικά λόγια και με θεωρούσε αγιασμένο παιδί. Και εγώ φούσκωνα τόσο πολύ που νόμιζα ότι είχα φτάσει μέχρι τρίτου ουρανού. Η έπαινοι μου έκαναν κακό χωρίς να το καταλαβαίνω. Κόλλησα το μικρόβιο και δηλητηριάστηκα από την υπερηφάνεια και την καινοδοξία. Όμως οι διόπτρες του γέροντος, που ήξεραν καλά να βλέπουν τα πράγματα όπως έχουν, είδαν τι θεριό υπήρχε μέσα μου και βάλθηκε να το σκοτώσει. Πήρε λοιπόν το μαχαίρι της πιθαρχίας και άρχισε να ανοίγει τον δρόμο της ταπεινώσεως. Όλο σχεδόν ο χρόνος της υποταγής μου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία σκέτη παιδεία. Έπεσα σε καθηγητή, σε επιστήμονα. Με ψυχολόγησε πέρα ως πέρα και από την πρώτη μέρα άρχισε την θεραπεία της ψυχής μου. Και δεν με άφηνε σε χλωροκλαρή με έλεγχε συνέχεια, με μάλλονε, με ταπείνονε. Ήξερε ότι μόνον οι ονειδισμοί και οι ύβρις ωφελούν πνευματικά, διότι έτσι κερδίζει κανείς στεφάνους όταν υπομένει και ο εγωισμός και η κοινοδοξία πνίγονται. Με σφυροκοπούσε παντιοτρόπος για να μου βγάλει την σκουριά που είχα μέσα μου. Χάρη τη Θεού, δεν άνοιξα ποτέ το στόμα μου να πω Μα γιατί, τι έκανα. Γενικά ο γέροντα ήταν πολύ αυστηρός. Όλα μου τα χρόνια που ήμουν κοντά του, δυο φορές μόνο άκουσα το όνομά μου από το στόμα του. Συνήθως με φώναζε ζαβέ, βαβούλι, κούτσικο και όλα τα κοσμητικά επίθετα. Είναι αλήθεια ότι όταν μου έκανε αυτούς τους ελέγχους, εγώ πολύ πονούσα μέσα μου αλλά πόσο ευγνωμονεί τώρα η ψυχή μου για εκείνες τις χειρουργικές επεμβάσεις τις καθαροτά της καθαροτάτης γλώσσης του. Νύχτα μέρα, κατσάδες. Όχι μέρα παραμέρα, αλλά κάθε ημέρα. Πω, πω, τι μου έκανε ο γέροντα. Ούτε στιγμή δεν μπορούσα να πάρω να πνοή από τις επιπλήξεις. Πονούσα και πήγαινα στο κελί μου. Αγκάλιαζα τον σταυρωμένο και με δάκρυα το έλεγα «Εσύ, ένα Θεός, υπέμεινες αντιλογίες, αδικίες, ύβρις εξεφτελισμούς από ένα πλήθος αμαρτωλών ανθρώπων. Εγώ ο αμαρτωλός και εμπαθής να μην δεχθώ έναν έλεγχο. Ο γέροντας το κάνει επειδή με αγαπά, γιατί έχει σκοπό να με σώσει. Και ένιωθα να γιγαντώνεται τη ψυχή μου και να υπομένει τη Σταύρωση. Ο Γιάννοντας έψαχνε ευκαιρία για να κουτσουρέψει τον εγωισμό μου. Δεν είχαν περάσει λοιπόν πολλές ημέρες που πήγα κοντά του και μου λέει «Δεν μου λες εσύ κούτσικο που δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου αν κάποια μέρα ένα αδελφός χάσει την υπομονή του, σου φωνάξει και σου δώσει και μία ανάποδη εσύ τι θα κάνεις» θα πω «ευλόγησον» θα πεις ευλόγησον όμως τι να πω καλά για να δούμε πέρασαν μερικές μέρες και θα σκέφτηκε ο γέροντας ότι αυτός θα το ξέχασε ήταν Παρασκευή και το Σάββατο το πρωί θα ερχόταν ο Παπαεφρέμου κατονακιότης να κάνει λειτουργία έρχεται λοιπόν ο γέροντας και μου λέει κοίταξε θα ψάλει αύριο κοίταξε να κάνεις πρόβα να είναι ευλογημένο, απάντησα. Αλλά δεν είχα ιδέα από ψαλτική, διότι όταν ήμουν στον κόσμο δεν έψελνα. Άκουγα τους ψάλτες στην ενορία και είχα εξακοείς πιάσει λίγα πράγματα. Δεν είχα ούτε γνώσει ούτε εμπειρία. Το πρωί ήρθε ο Παπαεφρέμ και άρχισε η λειτουργία. Το εκκλησάκι μέσα στη σπηλιά ήταν πολύ μικρό. Από εδώ ο γέροντα, από εκεί ο παππούλης ο Αρσένιος, Στη μέση εγώ και πίσω ο πατήρα Αθανάσιος με τον παραδερφό μου πατέρα Ιωσήφ. Γίνεται η μικρή είσοδο. Μια και ήταν Σάββατο και είχαμε κόλληβα στα πολιτικά που ψάλλουμε μετά τη μικρή είσοδο έπρεπε να ψάλλουμε το μετά των Αγίων, Ανάπαυσων και τα λοιπά Ηρμολογικά, δηλαδή σύντομα. Μου λέει λοιπόν ο γέροντας «Ψάλε μετά τον Αγίων Ανάπαυσων. Εγώ το φτωχό ήξερα μόνο από τα μνημόσινα που άκουγα έξω στον κόσμο. Δεν ήξερα ερμολογικά πώς ψάλετε στο Άγιον Όρος και αρχίζω να ψέλνω αργά-αργά. Μετά τα... τον... Δεν πρόλαβα να συνεχίσω παρακάτω και μου άστραψε μια μπαταριά μέσα στην εκκλησία. Είδα τον ουρανό σφοντίλι και μου λέει «Βρε έτσι ψέλνης, ψαλμοδία είναι αυτή». Ο Παπαϊφρέμ του Ιερό κοκάλωσε «Ευλόγησον γέροντα», απαντώ «Μνημόσυνο κάνουμε τώρα». Ευλόγησον γέροντα «Πλανεμένε, τώρα μόλις τελειώσει η λειτουργία θα καθίσει εκεί στην πόρτα, θα σκύψεις κάτω, θα περάσουν όλοι και θα ζητήσεις συγνώμη σαν πλανεμένο που είσαι». Τελείωσε η λειτουργία, κοινώνησα και γονάτισα κάτω στην πόρτα. Συγχωρέστε με πατέρες, είμαι πλανεμένος. Ναι, πλανεμένος είσαι. Πλανήθηκα, συγχωρέστε με. Τόσο αυστηρός ήταν απέναντί μου ο γέροντας, στη πραγματικότητα όμως ήταν πολύ ευλογημένος άνθρωπος, η καρδιά του ξεχύλιζε από αγάπη. Δεν μα από κακία ή εμπάθεια, αλλά για να μας θεραπεύσει την πολύ υπερηφάνεια που κουβαλήσαμε μαζί μας από τον κόσμο. Δεν πέρασε η μέρα που ο γέροντας να μην με επιπλήξει. Εν τούτης όμως, όπως έμαθα από τους άλλους πολύ αργότερα, ενώ μπροστά μου και φανερά με κατσάδιαζε, συνέχεια, μόλις έφευγα, με ευλογούσε από πίσω κρυφά. Μια φορά, όταν ήμουν αρχάριος και ήλθε ο Παπαεφρέμ από τα Κατουνάκια, με φώναξε ο γέροντα. «Βαβούλη, κάνε μας καφέ, να είναι ευλογημένο» είπα αμέσω. Πήγα λοιπόν τον καφέ και για ευχαριστώ με έδιωξε κακήν κακός. Μόλις όμως απομακρύνθηκα, ο γέροντας παρουσία του Παπά Εφραίμ είπε σιγανά από πίσω μου «Να είσαι ευλογημένος πάντοτε παιδί μου». Και έτσι πίσω από την πλάτη μου Κι ετσι πισω απο πολλές ευχές. Αλλά βέβαια εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα. Αργότερα μου τα είπαν. Όταν είχε πλέον κοιμηθεί ο γέροντας. Αν και ο γέροντα ήταν απίστευτα αυστηρός απέναντί μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, όμως κατά την ώρα της εξομολογήσεως ήταν γεμάτος πολύ αγάπη και με ήπιο τρόπο μας εξηγούσε για ποιο λόγο κάναμε εκείνο το λάθος, ποιε ήταν οι αιτίες που το προκάλεσαν και μας ανέλυε Λεπτομερό τι συμβαίνει μέσα από την πρώτη προσβολή του λογισμού μέχρι την πράξη. Με τόση σαφήνεια μας τα εξηγούσε που λέγαμε ότι αυτός μας γνωρίζει καλύτερα από ό,τι εμείς οι ίδιοι τον ξέρουμε, τον εαυτό μας. Είναι γεγονός πως όλα τα έκανε με διάκριση και σοφία για να μας διαπαιδαγωγήσει εν Χριστό. Κατσάδες για να κλαδέει η ποιότητα και κατανόηση για να θεραπεύσει το σφάρμα. Διότι ο καλός γιατρός που αγαπά τον ασθενή για να θεραπεύσει τις πληγές του δεν χρησιμοποιεί μόνο βαμβάκι αλλά και ενόπνευμα, ούτε πάλι μόνο νηστέρι αλλά και παυσίπονα. Έτσι και ο Γέροντας τα πάντα χρησιμοποιούσε με απίστευτη διάκριση για να μας οδηγήσει στην έβρεση της χάρητος. το προορατικό και διορατικό του χάρισμα. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν πολύ πεπειραμένος. Όταν τον επισκεπτόμασταν κατά τις νύχτες για εξομολόγηση, πολλές φορές έπαιρνε αυτό στην πρωτοβουλία και μας εξηγούσε λεπτομερός το πρόβλημά μας και τη λύση του, προτού να του περιγράψουμε τι μας απασχολούσε. Δηλαδή, Γνώριζε την εσωτερική μας κατάσταση και μας εξηγούσε σε τι οφείλεται και πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε είτε πρόκειται για λογισμούς, είτε για πάθη, είτε για ενέργειες της χάριτος. Δεν είχε ανάγκη να ερωτήσει για να αναλύσει τα προβλήματα και να απαντήσει. Με μία απλή ματιά διάβαζε τους λογισμούς μας, διότι αφενός μεν είχε τεράστια ασκητική εμπειρία αφετέρου δε είχε την χάρη της διοράσεως. Θαυμάζαμε πώς ήξερε τον εσωτερικό μας κόσμο τόσο καλά, ενώ εμείς οι ίδιοι δυσκολευόμασταν να τον περιγράψουμε. Ωστόσο, όμως, συνήθως δεν φανέρωνε ξεκάθαρα ότι διάβαζε τους λογισμούς μας. Φυσικά εμείς δεν του κρύβαμε τίποτα, αλλά και να θέλαμε άλλωστε να του κρύψουμε κάτι, δεν μπορούσαμε διότι μας το έλεγε εκείνος. Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε πολλά περιστατικά του διορατικού χαρίσματός του. Μια φορά όταν ο γέροντας βρισκόταν ακόμα στον Άγιο Βασίλιο, βγήκε έξω και πήγε μέχρι πάνω στο Κυριακό στον Παπαγεράσιμο. Εκεί ήταν κάποιος κοσμικός. Ο γέροντας τον πλησίασε και του λέει Κάποιο λάθος έχετε πάνω σας, το οποίο είναι σοβαρό, λέει ο κοσμικός. Τι λάθος έχω. Δεν το γνωρίζω, απαντά ο γέροντα, πάντως έχετε ένα λάθος πολύ σοβαρό. Και δεν μπορούμε να το βρούμε. Τώρα την ημέρα δεν μπορούμε να το βρούμε. Αν θέλεις, έλα κάτω στο σπίτι τη νύχτα. Μετά τα μεσάνυχτα θα έρθω γέροντα. Τα μεσάνυχτα πήγε όντως ο Κοσμικός εκεί. Άρχισαν τη συζήτηση και στο τέλος τι φανερώθηκε. Ο Κοσμικός ενώ ήταν πτυχιούχος της θεολογίας είχε γράψει ολόκληρο βιβλίο υπέρ της δαρβινίου θεωρίας της εξελίξεως των ειδών. Και ο γέροντας του είπε «Καλά, όταν εκθέτει μια θεωρία, μια αντίληψη γιατί δεν παίρνεις ορθοδόξους θεολόγους, Αγίους Πατέρας, αλλά παίρνεις από τους άλλους τους ξένους, τους προτεστάντες, τους Εβραίους, τους μασόνους. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Γιατί δεν παίρνεις τους Αγίους Πατέρας. Τότε κατοχυρώνεται μια θεωρία ή μια άποψη όταν βεβαιώνεται είτε από την Αγία Γραφή είτε από τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρας ο θεολόγος παραδέχθηκε ότι είναι λάθος τοποθετημένος σε αυτήν τη θεωρία και ζήτησε από το γέροντα να του υπεί από πού το κατάλαβε. Του λέγεται το ο γέροντας, «Εχθες, όταν σε πλησίασα, μία αποφορά, μια βρώμα βγήκε από πάνω σου και από αυτό κατάλαβα ότι κάποιο λάθος σε επάνω σου. Παρόμοια κάποτε ο παπαϊφρέμ ο Κατουνακιώτης, Περπατούσε πίσω από έναν κοσμικό. Βρώμα και δυσοδία εξήρχεται από αυτόν. Είχε πάει τότε στον γέροντα Ιεσσύφ και του το ανέφερε και εκείνο του είπε «Έτσι είναι παιδί μου, οι κοσμικοί ή οι μοναχοί κατά το είδο τη αμαρτία και κατά το βαθμό της μυρίζουν άσχημα». Άλλοτε πάλι ο Παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης έλαβε ένα γράμμα από μια ανυψιά του που ζητούσε την προσευχή του. Το έδωσε στον γέροντα και μόλις το πήρε αυτός, αισθάνθηκε βρώμα να εξέρχεται από το γράμμα. «Κάποια πορνεία ή μαγεία έκανε η ανεψιά σου», είπε ο γέροντας Ιωσήφ. Και του είπε ο παπά Εφραίμ ότι πρόκειται για μάγια. Άλλη φορά ο γέροντας είδε κάποιον και μας είπε «Αυτός δεν είναι ορθόδοξο. Και πράγματι, όταν τον πλησίασε ένα της συνοδείας μας, διαπίστωσε ότι χωρίς το καταλάβει, ο ίδιος είχε αιρετικές πεποιθήσεις. Επίσης γνώριζε τα ηθικά σφάλματα και άλλων και καταλάβαινε ακόμα εάν κάποιος είχε πάθει ονείρωξη. Και αρκετές φορές τα πνευματικοπαίδια του μας έλεγαν ότι του είχε προειδοποιήσει για θέματα που θα του συνέβαιναν. Κάποτε είχε έλθει ένα παπά να μας επισκεφτεί. κάθισε με τον γέροντα λίγο και συνομίλησαν για πνευματικά ζητήματα κάποια στιγμή λέει ο ιερέας δεν μπορώ να καταλάβω την νοερά προσευχή να μου την διδάξετε πρακτικά ναι παπά μου απαντάει ο γέροντας και έτσι αποφάσισε να μείνει μαζί μας για λίγες ημέρες την επομένη ημέρα λέει ο ιερέας γέροντα Ιωσήφ μια και θα μείνω μία εβδομάδα να λειτουργήσουμε τους παπάδες σου. Το απαντά ο γέροντας. Να σε εξετάσω πρώτα αν έκανες για παπάς και αν σε βρωεντάξει θα σου δώσω άδεια να συλλειτουργήσει. Ο ιερέας όταν άκουσε αυτόν τον λόγο τα παράτησε όλα αμέσως και ευθύ έφυγε από το Άγιον Όρος. Τι είχε συμβεί ο εν λόγω ιερέας είχε κολλήματα δεν έπρεπε δηλαδή να είχε χειροτονηθεί μια άλλη φορά επισκέφθηκε τον γέροντα ένας διάκονος ο γέροντας πληροφορήθηκε πως ο διάκονος είχε κολλήματα και του συνέστησε να μην προχωρήσει στην ιεροσύνη αλλά ο διάκονος άλλαζε κουβέντα βλέποντας την στάση του μου λέει ο Γέροντα κέρασε τον για να πηγαίνει, γιατί δεν δέχεται το λόγο. Ενεργούσε μόνο μετά από πληροφορία ο γέροντας, ποτέ δεν επιχειρούσε κάτι χωρίς προηγουμένως να κάνει προσευχή. Και γι' αυτό μπορούσε να πει, «Εγώ παν ότι πράττω εν γνώση και με φόβο Θεού το πιο». Καμιά φορά τον ρωτούσαμε για κάτι που είχαμε την πρόθεση να κάνουμε στο μέλλον και εκείνος απαντούσε, ότι θα μας έλεγε την επόμενη, για να μπορέσει να προσευχηθεί πρώτα. Κάποτε μας είπε από βραδύς, «Παιδιά, ετοιμαστείτε και το πρωί χαράματα πάρτε τους δορβάδες σας και να πάτε στο τάδο μέρος να φορτώσετε ξύλα». Το πρωί, ενώ είχαμε ετοιμαστεί, μας είπε, «Δεν θα πάτε». «Μα γέροντα, δεν είπατε ότι θα πατε μα δεν ειπατε οτι θα παμε δεν έχω πληροφορία. Το βράδυ έκανε προσευχή για αυτήν την υπόθεση, αν πρέπει να πάμε ή όχι. Ό,τι έκανε, το έκανε κατόπιν πληροφορίας από τον Θεό και γι' αυτό ο γέροντας δεν έκανε κάτι και ύστερα να μεταμεληθεί. Για μα ήταν πηδάλιο. Μας έλεγε ότι όταν θέλει κανείς να πληροφορηθεί το θέλημα του Θεού, στην περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον πνευματικό του, να αφήσει τελείως τις δικές του σκέψεις και να προσευχηθεί τρεις φορές και όπου κλείνει η καρδιά του, εκείνο να κάνει και θα είναι κατά Θεό. Αλλά εκείνοι που έχουν περισσότερη πρόοδο και παρησία στην προσευχή τους, ακούν ευκρινέστερα την πληροφορία και ενίοτε η πληροφορία σχηματίζεται με φωνή ή οπτασία. Συνήθω έτσι εκπληροφορεί το γέροντα. Κέτει απομονωμένο μέσα στο κελί του, έδειχνε ότι γνώριζε τι συμβαίνει έξω, πώ κινούμεθα και πώ πορευόμεθα. Κάποτε ενώ ήταν κλεισμένο μέσα στο κελάκι του και έκανε προσευχή, χτυπάει πόρτα, είχε έρθει ο πατέρα Θανάσιο, αλλά δεν το ήξερε ο γέροντας πως θα ερχόταν. «Άνοιξε Πάτερ Αθανάσιε» του είπε. «Πώς ήξερες γέροντα ότι θα ερχόμουν» και απαντά ο γέροντας. «Καλά, δεν ερχόσουν από εκείνο τον δρόμο και πέρασες από τη σπηλιά που είναι η Παναγία, άναψες το καντυλάκι, κάθισε λίγο και ξεκουράστηκες και από εκει τώρα ήρθε εδώ». «Ναι, σε παρακολουθώ». Από πού έρχεσαι. Ο πατήριο Ιωσήφ ο Νεότερος πλησίασε τότε τον γέροντα ζητώντας να μάθει τον τρόπο που το πληροφορήθηκε αυτό και του είπε τα εξής «Είναι καλύτερα να σου ευχηθώ να το αισθανθεί μάλλον παρά να μάθεις το πώς γίνεται σαν ξερή γνώση. Όμως αφού επιμένεις άκουσε». Καθόμουν εδώ στο παράθυρό μου γονατιστός, στα κουρέλια μου και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, όπου η Θεία Χάρης ενεργεί με τον θείο φωτισμό της, αυξήθηκε περισσότερο το φως και ο μου άρχισε να πλατίνεται και να περισέβει τόσο που όλα έγιναν φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι την Δάφνη, καθώς και πίσω μου και τίποτα δεν μου ήταν αφανές ή άγνωστο. Το δε εκείνο δεν ήταν όπως το φυσικό που δίνει ο ήλιος ή το τεχνητό που κάνουν οι άνθρωποι, αλλά ήταν φως εξαίσιο, λευκό, άηλο, που δεν είναι μόνο απ' έξω, καθώς τούτο το φυσικό που επιτρέπει στους έχοντας όραση να βλέπουν εξωτερικά, το φως εκείνο είναι και μέσα στον άνθρωπο και το αισθάνεται σαν δική του πνοή και τον γεμίζει σαν τροφή και αναπνοή και τον ελαφρύνει από το φυσικό του βάρος και τον μεταμορφώνει έτσι, ώστε να μην ξέρει αν έχει σώμα και βάρος ή περιορισμότινα. Τότε είδα και τον Αθανάσιο να έρχεται προς εμάς από τη στράτα του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο ντορβά του και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σ' όλη του τι κινήσεις που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούς φορτίο του, στην πηγή τη άνας Άνα στο Μήλο όπου σταμάτησε και ήπιε νερό και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί και άνοιξε και μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου, και έβαλε μετάνοια. Αλλά τι είναι αυτό και σας έκανε τόση κατάπληξη όταν ο νους του ανθρώπου καθαριστεί και φωτιστεί εκτός του ότι έχει τον δικό του φωτισμό χωρίς την προσθήκη της Θείας Χάριτος βλέπει και πέραν των δαιμόνων καθώς λέγουν οι πατέρες τότε δέχεται προσθέτω και τον φωτισμό της Θείας Χάριτος ώστε αυτή να μπορεί να μένει μόνιμα σε Αυτόν και τότε τον αρπάζει σε θεωρίες και οράσεις όπως και όσο γνωρίζει αυτή. Μπορεί όμως και ο ίδιος άνθρωπος όταν θέλει να δει ή να μάθει κάτι που τον ενδιαφέρει να το ζητήσει στην προσευχή του και να ενεργήσει η χάρις να του πληρώσει το αίτημα επειδή το ζήτησε αυτός. Νομίζω όμως ότι ευλαβείς αποφεύγουν να το ζητούν αυτό εκτός μεγάλης ανάγκης. Πάντως, ο Κύριος θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και τις δεήσεις αυτών επακούσεται. Ο πατήριος Ιφωνεότερος έγραψε επίσης και μια άλλη αξιοθαύμαστη περίπτωση πληροφορίας του γέροντος. Το μέρος τη μικρά Αγία ήταν απόμερο και ήσυχο, αλλά ήταν πιο εκτεθειμένο στους καιρούς. Έτσι το κρύο ήταν περισσότερο, ώσπου τον πίσαμε να του βάλουμε λίγη θέρμανση με μια σόμπα. Πήρα εγώ ευτελείς τα μέτρα και ετοίμασα τα υλικά για να την φτιάξω, με λαμαρίνα απ έξω και μέσα χτιστή με πυλό. Ετοιμάστηκα για την επομένη όπως το έταξα από βραδίς και το πρωί μάζεψα τα εργαλεία μου και τα υλικά, και πήγα κάπου εκεί κοντά να την φτιάξω και να την τοποθετήσω μετά. Έβαλα μετά όπως πάντα και άρχισα με καλό καιρό γιατί δούλευα έξω στην Ήπεθρο. Όλοι μέτρησα και έκοψα τα εξαρτήματα και άρχισα να δουλεύω, χάλασε απότομα ο καιρός. Μετά έβρισκα μια παράξενη δυσκολία σε οτιδήποτε κι αν επιχειρούσα να κάμω. Φυσούσε ένα παράξενο αέρα που δεν είχε κατεύθυνση προς κανένα σημείο. Μόνο σήκωνε τα πάντα κατεπάνω πάνω μου και μου τα στο πρόσωπο οτιδήποτε βρισκόταν στον τόπο. Λαμαρίνες, σανίδες, παλιόχαρτα και άμμο. Παραδόξως, μου έφευγαν τα εργαλεία και κατρακυλούσαν μακριά χωρίς λόγο, διότι ο τόπος ήταν παντελώς κατοφερής. Τα καρφιά στράβωναν χωρίς λόγο, με την παραμικρή πίεση έσπαζαν τα τρυπάνια, τα μου που τα είχα μετρημένα και κομμένα με ακρίβεια. Στην αρχή δεν υπελόγησα τίποτε και βιαζόμουν να επαναφέρω τα πράγματα στην τάξη και να συνεχίσω. Σε λίγο όμως το πράγμα έγινε πολύ αισθητό ότι κάτι συνέβαινε. Σταμάτησα λίγο όμως γιατί είχα κατασυντρίψει κυριολεκτικά όλα μου τα δάχτυλα και μια παράξενη ταραχή μέσα μου μου προκαλούσε οργή, σύγχυση και ανυπομονησία περίεργο πράγμα λέω κάτι συμβαίνει εντον ενταξύ και ο καιρό επιδεινώθηκε που με ανάγκασε να διακόψω και πήγα στον γέροντα αυτή η κατασκευή απαιτούσε δύο με τρεις το πολύ ώρες δουλειά και πέρασαν περισσότερο από έξι ώρες χωρίς να έχω κάνει τίποτα τότε θυμήθηκα κάτι που μου είχε πει ο γέροντας το πρωί όταν ξεκίνησα και δεν το έλαβα υπόψη «Άντε να δούμε», μου είχε πει, «θα κάμεις τίποτε σήμερα». Εγώ δεν έδωσα σημασία στο νόημα αυτών των λέξεων, αλλά σκέφτηκα πως το είπε για να με ταπεινώσει ίσως, γιατί ήξερα αυτή τη δουλειά. Μάλιστα φιλοδοξούσα να τελειώσω και συντομότερα και επιτυχέστερα για να τον αναπαύσω και με την κρυφή χαρά πως μας επέτρεψε να του βάλω με θέρμανση και αυτό θα το έκανα μόνος μου, εγώ. Πήγα λοιπόν, του χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε. Μόλις με είδε ταραγμένο, άρχισε να γελάει. Γέροντα, λέω, τι συμβαίνει εδώ και γιατί μου είπες το πρωί σαν πρόρηση αν τελειώσω, αφού ξέρεις πως για μένα τούτο ήταν παιχνίδι. Εσύ τι συμπέρανε πως ήταν μου είπε χαριεντιζόμενος. Πειρασμός του είπα. Σατανική ενέργεια. Αυτό ήταν μου απάντησε. Και άκουσε να μάθεις αυτό που για σένα είναι μυστήριο. Το βράδυ μετά την προσευχή μου όταν τελείωσα και ήθελα να ησυχάσω είδα τον σατανά και απειλούσε να μου κάμει εμπόδια και πειρασμό στην απόφασή μου που είχα προγραμματίσει. Και εγώ είπα στον Χριστό μας, Κύριε μου, μη τον εμποδίσεις, για να του δείξω πως σε αγαπώ και θα υπομείνω το κρύο όσο το επιτρέψεις. Όσο το επιτρέψεις, εσύ. Και αυτό ήταν ο λόγος, παιδί μου, που έγιναν όλα αυτά, για να μην έχω σύντομα θέρμανση, όπως εσείς επιθυμούσατε να μου ετοιμάσετε. Κάποτε ο γέροντας έστειλε μια επιστολή στον πρώην υποτακτικό του παπά Εφραίμ που είχε φύγει στον Βόλο. Μετά από λίγο έγινε μέσα στον γέροντα μία αλλίωσης απέναντί του. Τον φιλούσε νοερός και απορούσε. Τι άραγε να σημαίνει αυτό. Ή μεγάλη φροντίδα έχει ο αγαθός μου ιός διημάς να μας αναπαύσει ή κάτι άλλο του εσυνέβη. Και πράγματι δεν πέρασε πολύς καιρός και έλαβε ένα δέμα από αυτόν μαζί με ένα γράμμα και τότε κατάλαβε ο γέροντας ότι αυτό ήταν και το έγραψε «Θαυμάζω τας νοεράς παρακλητικάς και πληροφορητικάς κινήσεις του Πανσόφου Θεού πώς ταχαίως δίδει την είδηση όταν ο έτερος αλλιούται πνευματικός σύνδεσμος, αόρατος επικοινωνία «Αγάπης ανταλλαγή, πληροφορία Θεού, ουδέν γλυκύτερον ή θυμιδέστερον, ως το διανοήστε τας θείας κινήσεις». Μαζί με τους πολλούς ονειδισμούς που άκουγα συνέχεια από το Γέροντα, πολλές φορές με προσφώνησε αυθόρμητα. «Άγιε καθηγούμενε». Εγώ φυσικά δεν έδινα σημασία και το ξέχασα αφού μου φαινόταν ότι με πείραζε χαϊδευτικά. Αλλά οι άλλοι το παρατήρησαν, διότι δεν προσφώνησε κανέναν άλλον έτσι, λέγανε μεταξύ τους με απορία. Το Γιαννάκη θα γίνει ηγούμενος. Και αφού το είπε μερικές φορές, σκεφτόντουσαν. Ασφαλώς θα γίνει. Αργότερα, όταν εκπληρώθηκε η προφητεία του και έγινε ηγούμενος, μου το υπενθύμησαν οι παραδελφοί μου. Ήταν πεπισμένη ότι το προέβλεψε ο γέροντας. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατέ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Το επόμενο θέμα, για το οποίο θα μας μιλήσει ο γέρον Εφραίμ ο φιλοθείτης, επιγράφεται περί εξομολογήσεως. Λόγω της σπουδαιότητός του, Ελπίζουμε και ευχόμαστε.